Οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλου. Ό,τι συμβαίνει στι γειτονιέ τη Ελλάδα. Παράσταση διαμαρτυρία. Η εισαγγελέα Χίο από τους δημοσιογράφους του δημοσιογράφου του νησιού μετά του προφυλακισμού που δέχτηκαν από άτομα που κινούνται στον ακροδεξιό χώρο κατά τη διάρκεια πορεία με θέμα το προσφυγικό την προηγούμενη εβδομάδα. Από την πλευρά τη εισαγγελέα ξεκαθάρισε ότι δεν θα επιτρέψει παραβατικέ συμπεριφορέ. Από τη Χίο για την Αρτεγαίου θα δωρή πιλιότη. Μέχρι το τέλος της εβδομάδας θα βρίσκεται στη Μητυλίνη το πλοίο που θα φιλοξενήσει για ένα μήνα χίλιους πρόσφυγες και μετανάστες προκειμένου να αποσυμφορηθεί το κέντρο κράτηση της Μόριας. Για την Ερτεγέου Αναστασία Περιδάκη. Στα δικαστήρια οδηγούνται σήμερα δύο Ουκρανοί διακινητέ για την παράνομη μεταφορά των 48 προσφύγων οι οποίοι μετά τη διάσωσή του φιλοξενούνται στη Ζάκινθο με την εισαγγελέα να απέχει τη ποινική δίωξη για του τελευταίους και την τοπική ΕΛΜΕ να απευθύνει κατεπίγουσα έκκληση για άμεση βοήθεια προ αυτού. Για την έρτη Ζακίνθου, Μαρίνα Μάντζου δεν συνενεί με τη χρήση του σχολείου για την εκπαίδευση παιδιών προσφύγων και μεταναστών, ο Σύλλογος Γονέων και Κιδεμόνων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Φιλιππιάδας, ο οποίος αρνείται την παραχώρηση του σχολείου ακόμη και κατά τις απογευματινές ώρες. Μεγάλες ζημιές στην αγροτική παραγωγή άφησε πίσω τη συχθεσινή χαλαζόπτωση στην περιοχή του Εροπεδίου Λασεθίου. Ο Δήμαρχος Γιάννης Στεφανάκης ζητεί από τον εργά άμεση καταγραφή των καταστροφών από την ΕΤΗ Ρακλείου Σταυρούλα Κατσουλάκη. Ξεκίνησαν και φέτος οι για το επίδομα ορεινών και μειονεκτικών περιοχών για το έτος 2016 που φτάνει έως και τα 600 ευρώ για την ΕΤΦΛΟΝΑ στο στο τριμελέσκα Κουργιοδικείο Κοζάνης θα εκδικαστεί στι 20 Οκτωβρίου η πολύκρωτη υπόθεση με τι παράνομες χορηγήσει το 2008 άτοκων κτηνοτροφικών δανείων με την εγγύηση του δημοσίου σε άτομα που δεν τα δικαιούνταν στο νομό Γρεβενών. Για την ΕΡΤ Κοζάνη, Κώστας Δαβάνη. Αποφασισμένοι να προσφύγουν στη δικαιοσύνη κατά τη ΔΕΗ, δηλώνουν οι Δήμαρχοι Σάμου και προκειμένου να επιλύσουν διεκδικήσει που εδώ και δεκαετίε. ΕΡΤ Χανίον, Καθερίνα Πολίζα. Η κοινή κάθριξης 15 χρόνων επέβαλε το τριμελέ σε φετίο κακουργημάτων Λάρισσα σε μία 51χρονη, η οποία πλαστογράφησε από δεικτικό δημοτικού σχολείου για να διοριστεί πριν από 20 χρόνια σε κρατικό παιδικό σταθμό ως καθαρίστρια. Ερτ Λάρισσας, Μίνα Μαυρογιάννη. Για τις 5 Οκτωβρίου ορίστηκε η πιθανή ημερομηνία έναρξης της φετινής καμπάνιας διάρκειας 18 ημερών για το ζαχαρουργείο της Νέας, Νέας Παρασκευοπούλου. Συντονίζουν τις κινήσεις του τα μέλη της Επιτροπής Φορέων κατά της εκποίησης του παλιού ψυχιατρίου εν ώψη της εκδίκασης της προσφυγής στο Συμβούλιο της Επικρατείας στις 11 Οκτωβρίου. Για την Ερτ Μαρία Πανγκράτη. Ποινή ισόβιας κάθριξης για το έγκλημα της ανθρωποκτονίας και φυλάκηση ενοσέτους για περίδρυση νεκρού επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο της Καστοριάς στον Τάσο Τσιουχάρα για τη δολοφονία τη σύζυγου του Αμφίς Λινάρδου που διαπράχθηκε τον Ιανουάριο στο Βελβεντό Κοζάνης. Από την Καστοριά για την ΕΡΤ Θεοδότα Τσιόπρα Στη φυλακή οδηγήθηκε ο 30χρονο, ο οποίο εμπλέκεται σε εγκληματική ομάδα που εξαπατούσε τηλεφωνικά πολίτε σε Πάτρα και ζάκηνθο, με το πρόσχημα ότι στενό συγγενικό του πρόσωπο ευθύνεται ή εμπλέκεται σε τροχαίο ατύχημα. Αθανασία Σταμοπούλου, Ερτ Πάτρα. Για τουλάχιστον 6 μήνε θα διακοπεί από την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου η σιδηροδρομική σταμοπουλου ερτ πατρας για τουλαχιστον δράμα Ξάντη. Η σιδηροδρομικη συνδεση δραμας πραγματοποιείται λόγω συντήρηση του δικτύου από τον ΟΣΕ, τα Σούλα Κρητικού, Πέρασε χθες από τη βουλή η τροπολογία που αφορά την αποζημίωση των αγροτών από τις ζημίες που προκαλούν τα ελάφια στις φυτικές καλλιέργειες της Ρόδου για την Ερθρόδου Αριστίδης Μιαούλης. Σκελετικά κατάλοιπα ατόμου που είχε εγκλωβιστεί στο ναυάγιο των αντικηθύρων κατά τη του εντοπίστηκαν και αναλκίστηκαν στη διάρκεια της έρευνας που πραγματοποίησε η Εφορία αναλύων Αρχαιοτήτων και το Αμερικανικό και Ανογραφικό Ινστιτούτο Woods Hall από 28 Αυγούστου μέχρι και 14 Σεπτεμβρίου. Για την Ερτρίπολη, Σπέγγι Μπρούσαλη. Το οχηματαγωγό επιβατηγό Aqua Joule της τη ΑΦΕΡΙΣ έρχεται να ενισχύσει την επικοινωνία τη Χεσσαία Μαγνησία με τι ποράδε. Θα κάνει τη γραμμή Βόλου Σποράδων από 1 Νοεμβρίου 2016 ω 31 Οκτωβρίου 2017. Μαρία Δημητρίου, Ερτ Βόλου. Η τελετή έναρξη τη έκθεση τοπικών προϊόντων συνέργεια στη Ροδόπη θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 24 Σεπτεμβρίου στι 6.30 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία τη Κομωτινή. Ερτ Μαρία Νικολάου. Δύο ημέρες εκδηλώσεις αμπέλου και Κρασιού κουριτός 2016 διοργανώνει ο πολιτικός σύλλογος Ροδολίβου σε συνεργασία με τον Δήμο Αμφίπολης την Παρασκευή και το Σάββατο 23 και 24 Σεπτεμβρίου στο Ροδολίβος. Για την έρτσερον Λεωνίδας Κασάπης. Ήταν οι ειδήσει από την περιφέρεια σε τίτλους.